Εμείς όμως, όπως έχουμε δεσμευτεί, δίνουμε τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. Δίνουμε τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. Δίνουμε τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών. Μπράβο! Και yeah, από ό,τι φαίνεται, κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτή η πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών. Η φωνή του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το πέτσει, αλλά αυτό εννοούνε διότι δίνουν μια μάχη να κρύψουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν πολιτικό που κυβερνάει σήμερα. Τα χρόνια του μνημονίου θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα. Τα βλέπουμε όλοι, τα ξέρουμε, θα έρθουν όπω έχουν πάει και αλλού. Και του βλέπουμε να ταλαιπωρούνται σε παράθυρα, σε δημόσια θεάματα, ακροάματα, να λένε ότι όχι, τώρα δεν θέλουν του πληστηριασμού ή του θέλουν από ένα όριο και πάνω ή να πιάσουν του απατεώνες, Αλλά ξέρουμε ότι θα συμβεί αυτό που πρέπει να συμβεί. Χρονοτριβούν, κροϊδεύουν του εαυτού του καταρχήν και όλου εμά κατά δεύτερον. Γι' αυτό είναι δύσκολη η δουλειά του πολιτικού. Γι' αυτό του εκτιμούμε όταν λένε δεν κοιμούνται, έχουν προβλήματα, δεν είναι και τόσο εύκολο να διοικείς και να διοικείς υπουργεία, να διοικείς τη χώρα και να πρέπει να κοροϊδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα σε αυτά λένε και καμιά αλήθεια, όπως α, αυτή που είπε ο Πρωθυπουργός Γιατί η αποκατάσταση της Υγιούς Τραπεζική δεν ευνοεί τους τραπεζίτες. Βέβαια. Τους δανειολήπτες ευνοεί, τους καταθέτες ευνοεί, τους μικρομεσαίους ευνοεί, τη δημιουργία θέσεων εργασία ευνοεί, την ανά Γιατί η αποκατάσταση της Υγιούς Τραπεζική δεν ευνοεί τους τραπεζίτες. Δεν ευνοεί τους τραπεζίτες. Δεν ευνοούνται οι τραπεζίτες, ευνοούνται οι καταναλωτές, οι και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρετε πόσο δύσκολα περνάνε οι τραπεζίτες για να ευνοηθούν... Οι καταναλωτέ, οι καταθέτε και οι μικρομεσαίοι και όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ δύσκολη δουλειά του τραπεζίτη σε αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά που έχουν αδειάσει τι τράπεζε από λεφτά. Παρ' όλα αυτά γεμίσαν οι τράπεζε από λεφτά και τα έχουμε δανειστεί όλοι εμεί για να υπάρχουν εκεί οι τραπεζίτε. Αυτό το είπε δεν είναι σωστό. Και αυτό δεν είναι σωστό. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ ήθελε να πει ο Αντώνη Σαμάρα. Γιατί η αποκατάσταση τη ΥΓΙΟΣ Τραπεζική δεν ευνοεί του καταθέτε. Μπράβο, Του τραπεζίτε Αντεραια παράτε μας από εδώ. Στραπεζίτες, Αντέρει, μας από εδώ. Τραπεζίτες παράτε από Τους λοιπόν ευνοεί. Να ακούσουμε και άλλη μία αλήθεια, γιατί υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και αυτές που τις λένε, και αυτές που τις μισολένε, και αυτές που δεν τις λένε καθόλου, και αυτές που τους βάζουμε εμεί στο στόμα να τις πούνε. Διαλέγετε και παίρνετε. Προσπαθούμε να καλύψουμε το σύνολο, γιατί είμαστε Πικίλη ύλη και το ακροατήριο είναι ακόμη πιο ποικίλο και ακόμη πιο τρελό. Από όσο μπορεί να φανταστεί κανεί, να δει τα μηνύματα, καμιά φορά. Αν είχατε τη δυνατότητα, θα μα συμπονούσατε και εσεί με τη σειρά σα. Πολλή πόνο έχει πέσει στο Μέγκα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι λογικό. Πάλεψαν για να έρθει το μνημόνιο, όσο κανεί άλλο. Τώρα που βλέπουν ότι έχει πετύχει το μνημόνιο, ότι πέτυχε και το Μέγκα να φέρει το μνημόνιο, είναι λογικό. Να νιώθουν συναισθήματα με τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του Μνημονίου. Ε, ένα από αυτά είναι τα κλειστά πανεπιστήμια, το κλειστό πανεπιστήμιο τη Αθήνα, ο Πρίτανης, ο κύριος Πελεγρίνη. Κανεί δεν ασχολείται με το θέμα έτσι όπω θα ήθελε το Μέγκα. Ασχολείται μόνο αυτό και το βλέπαμε χθε το βράδυ και πραγματικά συμπονέσαμε τον, το δράμα τη Όλγα Τρέμι. Τώρα, Μανώλη, διανύουμε τη 13η εβδομάδα με τα πανεπιστήμια κλειστά. Αν κρίνω από τους υπολογισμούς του ίδιου του κυρίου Αρβανιτόπουλου προφανώς θα πρέπει να θεωρήσω ότι το εξάμεινο έχει ήδη χαθεί κάτι που δεν ξέρω δεν, το, δεν, το, δεν βλέπω να το λέει κανένας και δεν βλέπω να το λέει κανένας και προς τα παιδιά η Δέσποινα ταράχτηκε και, είσαι και δάκρυσαν οι εικόνες τα οποία πλήττονται από μια τέτοια εξέλιξη και αναρωτιέμαι ποιο θα πληρώσει το κόστος σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις δηλαδή τα περίπου 4.500 ευρώ σώπασε κυρά δέσποινα που θα επιβαρύνουν τις οικογένειες που τα παιδιά τους δεν σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την κατοικία τους Let's. και θα επιβαρυνθούν εξαιτία okay. αυτού του γεγονότο, αυτή τη εξέλιξη με 4.500 είναι μια έρευνα που διάβησα πριν από 10 μέρες τα νέα Let's. και υπολόγιζε το κόστος για την ελληνική οικογένεια από μια τέτοια εξέλιξη σε αυτό το ποσό που σου λέω Συμφωνεί και ο Μανώλη από δίπλα. Εδώ η Όλγα Τρέμι, όπω δήλωσε η ίδια, να αναρωτιέται ποιο θα πληρώσει το κόστο από το χαμένο εξάμεινο. Και διάβασε μια έρευνα και τη έμεινε ε, αυτή για του φοιτητέ του Πανεπιστημίου. Δεν είναι τεράστιο ο αριθμό. Πόσοι να είναι οι πρωτοετή φοιτητέ που δεν έχουν γραφτεί, και όλοι αυτοί που χάνουν το εξάμεινο. Βάλτε ένα νούμερο. Κακώ το χάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει πόσοι είναι, κάποιε χιλιάδε, ίσω λέμε και πολλά. Χάνουν, όπω διάβασε στην έρευνα, 4,5 χιλιάρικα ευρώ οι οικογένειε. Τώρα, πώ βγαίνουν αυτέ οι έρευνε και όταν τα έχουν και τα νέα. Τέλο πάντων, για όλα τα υπόλοιπα, όλε τι άλλε έρευνε που αφορούν εκατομμύρια εργαζόμενου, ακούσατε πριν και την είδηση, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, κάτω από 500 ευρώ το μήνα μεικτά, μεικτά λαμβάνει το 20% των εργαζομένων, όταν το όριο τη φτώχεια έχει προσδιοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στα 475 ευρώ. Γι' αυτό γιατί δεν υπάρχει κανένα συγκλονισμός και υπάρχει ειδικά για τους φοιτητές που σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό εν πάση περιπτώσει όχι ότι είναι καλό αλλά δεν είναι το πρώτο και αυτός ο επιλεκτικός, η επιλεκτική στεναχώρια και αγωνία για το τι παθαίνουν μερίδες του πληθυσμού Που α, τυχαίνει να βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση όταν τρία χρόνια τώρα παλεύουν με νύχια και με δόντια να επιβληθεί, να έρθει να στεριώσει το μνημόνιο οι κυβερνήσει που εφαρμόζουν με δουλειότητα το μνημόνιο και έχουν δημιουργηθεί στρατιέ προβλημάτων, ανέργων, φτωχών, εξαθλειωμένων ανθρώπων, χωρί ρεύμα. κομικό από τη μία, υποκριτικό, κάργα υποκριτικό από την άλλη. Τουλάχιστον ο άλλο, το άλλο κανάλι, είπε ότι το ΣΥΡΙΖΑ απλά και καθαρά. Χτες ο κύριος Τσίπρας είπε θα αναστήσω οτιδήποτε έχει φτιαχτεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ μας υπόσχονται όλοι περισσότερες δυσκολίες περισσότερη αφιδάτωση του φορολογουμένου Εγώ μα την αλήθεια έχω αρχίσει του σιχένο με λιγουλάκι να σου πω τη μαύρη αλήθεια. <Το> Εγώ, μα την αλήθεια, έχω αρχίσει και του συχαίνω με λιγουλάκι να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Καλό είναι αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ καλό, θα έλεγα. Είναι αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Λαϊκή επιτροπή πολύχνη πάνω στη Θεσσαλονίκη, η οποία η Θεσσαλονίκη τι τελευταίε μέρε έρχεται στο προσκήνιο μ, με τα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε. Και μου στέλνουν εδώ και λένε: Όχι άλλοι νεκροί από το κρύο για τα κέρδη βιομηχάνων τραπεζιτών. Αν δεν έχει κάτι άλλο να κάψει για να ζεσταθεί, κάψε τον καναπέ σου. Όλοι σήμερα στι 18, μου μου. Στη συγκέντρωση των Λαϊκών Επιτροπών και του Πάμε, στην πλατεία Γαλλόπουλου, στην ξηροκρίνη Θεσσαλονίκη, πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό, στη γειτονιά τη Μαθήτρια που χάσαμε για πάντα. Όλοι στον δρόμο. Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνη, το βράδυ, όσοι θέλετε πηγαίνετε. Αυτά που συνέβησαν με τη 13χρονη και, ε, και σήμερα το πρωί με την Γιαγιά και το γκονάκι, που παραλίγο και αυτοί να έβρισκαν τραγικό θάνατο, ευτυχώ σώθηκαν. Αλλά δείχνει τι συνθήκε τη. Όχι μόνο του συγκεκριμένου σπιτιού, και τη γειτονιά. Γιατί στην... στο Κορδελιό, όπω είπε ο Δήμαρχο, έχουμε 700 σπίτια χωρί ρεύμα. Σε έναν μόνο Δήμο τη περιοχή. Θα τα ακούσουμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί έχουμε και Νότι. Νότι. Φακιάνάκι. Ποιο άλλο Νότις Μίλησε χτε βράδυ στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στον Σκάι. Και τουλάχιστον μάθαμε ότι υπάρχει κάποιο που ανησυχεί για μα. Εγώ δεν είμαι σαν του άλλου, τους δίθεν του που τα χασαγαπάνε. Δεν είμαι σαν εκείνου του κάνουν του φίλου και πίσω του γελάνε. Λένε ότι, ότι ζει μια εμπόλεμη κατάσταση. Εγώ τη ζω, εσείς τη ζείτε. Εγώ με βολεμένο. Εγώ τα έχω όλα. Δεν μου λείπει τίποτα. Όχι, ρε, το είπες για προχτές. Προχτές, προχτές, το είπες. δεν μου λείπει. Εγώ... Προχτέ το είπε. Δεν κατάλαβε τι λέω. Για εσά ανήσυχο. Κα... Κα... Γιατί ανήσυχε για μα. Διότι δεν ανησυχείτε εσεί για εσά, γι' αυτό. Εσεί δεν ανησυχείτε για εσά. Και. Δηλαδή. Εμένα με πονάει. Έχεις... Να σου πω, πιστεύει ότι έχει δικαίωμα, όχι ω νότη, ω άνθρωπο. Έχει ο άνθρωπος δικαίωμα να ανησυχεί για τους, ανησυχεί του. για τους άλλους με το ζόρι Όχι Δηλαδή το τι ζόρι. κάνουν οι δικτατορίες Όχι με, με το, το ζόρι το... Σου, λένε, σου λένε εγώ ανησυχώ Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους τους δίθεντους μεγάλους Πουτάχας αγαπάνε Ήταν ωραίο γιατί αφενός ήτανε συνέντεοξή, δηλαδή ερωτήσεις, απαντήσει, αλλά είχε φέρει και χαρτιά εκεί, φορούσε και τα γελιά, μόνο τις φαγιανάκες, και ε, διάβαζε και αποσπάσματα από στίχους, πείματα, γενικότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει ή τραγούδια που θα ακούσουμε. Προβληματίζομαι γιατί το αύριο αλλιώς το αραματίζομαι. Πειραματίζομαι σε ένα τετράδιο χωρίς να χρηματίζομαι. Δεν φυλακίζομαι. Αν εθίζεσαι σε αυτό που σου προσφέρουν και ενστερνίζεσαι σε απόψει που θα φέρουν μία άλλη ζωή, μία άλλη γενιά, δίχω επιλογή, δίχως ιδανικά. Δέχομαι. Ξέρω να υποδέχομαι, όμω δεν αποδέχομαι. Ζω και απλά ανέχομαι. Φιλοσοφώ, γυρεύω νόημα, σοφώ για να σωθώ. Και μέσα στον κόσμο τον κουφώ, κραυγάζω, φωνάζω και με τον τρόπο μου κατονομάζω. Με αναγκάζουν να βλέπω κάθε απόβλητο που θέλει να είναι η ζωή στο απειρόβλητο. Όμω εγώ παίρνω θέση. Αυτοί που δεν του αρέσει. Το ηθικό μου δεν θα πέσει. Και όχι για σένα, όχι για μένα, για τον κανένα. Όμως δεν μπαίνω στη μάζα, δεν είμαι ένα από τα μπάζα. Εμπόρευμα ανήθικης εκποίησης, στο όνομα της παγκοσμιοποίησης. Δύσκολη καιρή, πού να βασιστώ. Άγνωστοι θεοί, με έκαναν πιστό. Και ωραία είναι όταν λέει τείχου και όταν διαβάζει κείμενα, γιατί όταν τα λέει απ' έξω έχουμε αυτά που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, χθε έκανε μια απόπειρα, προσπάθεια να πάρει αποστάσει από τη Χρυσή Αυγή. Είπε ότι δεν ανήκει πουθενά και άρα δεν ανήκει και εκεί και διάφορα τέτοια μετά το σάλλο που προκάλεσαν οι προηγούμενε δηλώσει τη προηγούμενη εβδομάδα. Θα επανέλθουμε στον Νότια αμέσω μετά τι διαφημίσει, γιατί έχουμε κάνει δύο έτσι καλά αποσπάσματα που αξίζουν λίγο να σταθούμε. Μήνυμα εδώ από δύο-τρει φοιτητέ. Μου λέτε και χαρακτηρισμού, τώρα δεν θα του πω. Να ρωτήσουμε την Τρέμι, την Όλγα Τρέμι, για τα έξοδα που έχουν τα παιδιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι φοιτητέ εκεί, που χάθηκε επίση το εξάμηνο Κανεί δεν το ξέρει, αλίμονο λόγω έλλειψη καθηγητών. Ποιο θα τα πληρώσει, πάλι χαρακτηρισμοί, για την Τρέμι. Άντε καλή, Λευτεριά λέει η μάχη. Και ένα άλλο επίση ακροατή λέει το ίδιο ακριβώ θέμα. Δεν, ε, ε, δεν μπορεί να τα μάθει όλα, το Μέγα. Λέει για το Καποδιστριακό που είναι δίπλα και βλέπει και τον Πρίτανη που παίζει θέατρο. Δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώ συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια. Άλλωστε δεν υπάρχουν τόσα δάκρυα γιατί επίση χθε το ίδιο δελτίο θα τα ακούσουμε. Μάλλον θα προλάβουμε στην πορεία. Έπεσαν δάκρυα και για τα μ, σπίτια που δεν έχουν ρεύμα και επειδή ένα, ένα σπίτι στην καια συνδέθηκε με ρεύμα μετά από ρεπορτάζ του Μέγκα. Υπήρχε και η χαρμολήπη στην Όλγα Τρέμ και στου υπόλοιπου ότι συνδέσαμε και ένα σπίτι από τα 350.000 που το μνημόνιο και τα παπαγαλάκια τους δημιούργησαν χωρίς ρεύμα. Έχουν αποκτήσει μια άλλη διάσταση στα δελτία, διάσταση στα δελτία ειδήσων γιατί πανηγυρίζουν για θέματα που ήδη έχουν δημιουργήσει όταν βεβαίω λύνεται ένα στους 350.000 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ποσοστό μπορεί να είναι. Εδώ είναι ελληνοφρένια πάντως 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί ξέρετε ποιος απαντάει mail στέλνουμε στη τη εύθ Εσύ μέσα, όποιο θέλει να στείλει γραφειρή, αλλά φύνει και ενώ, το μηνύμα του αποστολή 54% η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και εδώ είμαστε σε λίγο. Αν η μακροχρόνια βαθιά ύφεση γονάτισε τη χώρα, για να θα την ξαναστήσει τα πόδια τη. Και αυτό δεν είναι μακρινό μέλλον αυτό. Αρχίζει ήδη. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τη θε αναλόγω. Άντε λοιπόν, βάλει και εσύ πολύ καλά σου και έλα. Εμείς όμως, όπως έχουμε δεσμευτεί, δίνουμε τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. <οί> πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. Γιατί η αποκατάσταση της Υγιούς δεν ευνοεί τους τραπεζίτες. Άντε ρε μας από εδώ. με τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών. Μπράβο! Yeah! Πλήρης όμως απελευθέρωση των πληστηριασμών. Εδώ μια αλήθεια από τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω για την εκδήλωση για τα 95 χρόνια του Κουκουέ στο ΣΕΒ. ΣΕΒ μου λέει, έχει γράψει ο Νίκος, στο ΣΕΒ. Όχι ΣΕΒ, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Σεύ. Την Κυριακή 8-12 του 2013 στις 6. Απόγευμα, και να βάλω και ένα τραγούδι. Τα λίγα γαρίφαλα το αφιερώνει στους συντρόφου του. Δεν θα προλάβουμε να βάλουμε σήμερα τραγούδι. Αναλυτικά το πρόγραμμα θα το πούμε. Αν προλάβουμε σήμερα, αλλιώ και αύριο. Έχει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αρχίζει στις 18.30. Θα κάνουμε μια αναφορά. Αν όχι σήμερα, σίγουρα αύριο για να σα πω για του καλλιτέχνε. Φαραντούρη και όλοι οι υπόλοιποι. Πνεύμα Μήκη στο δωράκι κτλ. κτλ. Α μείνουμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη τώρα. Γιατί είπε κάποια πράγματα που έχουν μια αξία να σταθούμε. Ο Νότι Φακινάκη βεβαίω έδωσε συνέντευξη χτε και μίλησε για το η δολοφονία του Φίσα στο Κερατσίνι. Ο Ρουπακιά δεν έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει σχέση με το Ρουπακιά. Το Ο Ρουπακιά και οποιοδήποτε. Ο Ρουπακιάς, και δεν ενδιαφέρει πώ τον, τον άνθρωπο. Ήταν ένα εγκληματία του ποινικού δικαίου, ο οποίο σήκωσε με το χέρι του με ένα μαχαίρι και αφήρεσε τη ζωή ενό ανθρώπου. Καταδικαστέω και πρέπει να μείνει όλη τη ζωή τη στη φυλακή. Τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό όμω έγινε. Απλά. Τόσο απλά δεν είναι τα πράγματα και δεν είναι του ποινικού. Ο του ποινικού δικαίου διότι δεν πήγε ξαφνικά και σκότωσε κάποιον για να κλέψει, για να κάνει οτιδήποτε. Είχε ταυτότητα πολιτική, είχε ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν το έκριβε, τον είδαμε σε δεκάδε φωτογραφίε. Είχε παρέε, είχε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψη που απορρέει από αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, το οποίο τρόπο σκέψη λέει ότι μισώ κάποιου και πρέπει να του εξοντώσω αυτού του κάποιου. Ε, ήταν σε τάγμα εφόδου, δεν πήγε μόνος του. Ξεκίνησαν πολύ μαζί από κάπου για να πάνε να κυνηγήσουν μαζί με μαχαίρι κάποιου επειδή διαφωνούσαν ιδεολογικά. Σκότωσε αντιφασίστα, δε σκότωσε οποιονδήποτε. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα. Δεν ήταν ένα τυχαίο έγκλημα ποινική φύση όπω θέλουν να το ελαφρύνουν κάποιοι. Ήταν πολύ συγκεκριμένο πολιτικό έγκλημα και γίνεται από. Ανθρώπου που ανήκουν σε συγκεκριμένου πολιτικού χώρου αυτά τα εγκλήματα. Δεν γίνονται τυχαίτα. Ο Απίη μα έχει καλέσει ο συγκεκριμένο τραγουδιστή να στηρίξουμε αυτού του χώρου πριν μια εβδομάδα παρά τα, τις όποιε προσπάθειε κάνει τώρα για να ξεφύγει. Εκεί που απογειώθηκε τελείω ήταν η σύγκριση λαμπράκι και φύσα. Στην προκειμένη περίπτωση του Παπαδόπουλου, η δικτατορία, mm -hmm. αφού έτσι την ονομάζεται, η εξαετή δικτατορία του Παπαδοπούλου δεν είχε κακό τέλο. Είχε αίσιο Τέλο, απεχώρησε, θα σου πω. Απεχώρησε ο Παπαδόπουλο και μετά από ένα διάστημα έγινε το Πολυτεχνείο. Έγινε το 74 τον Ιούλιο. Πρώτα το Πολυτεχνείο και μετά αποχώρησε. Μια μισή εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο. Πάγανε τον Παπαδόπουλο. Με, ουσιαστικά ο Παπαδόπουλο απεχώρησε διότι είχε πει ότι εφόσον δεν θέλετε 73. να σα κυβερνώ, mm. δεν θέλετε να σα κυβερνώ. Εγώ δεν θέλω να σας κυβερνώ τυρανικά. Και εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι το καθεστώ, είναι τυρανικό, εγώ θα αποχωρήσω. Και εκεί πήρε τα πάνω του ο λαό. Υποκινούμενο, από αυτού που υποκινούν πάντοτε του λαού για να κάνουν εμφύλιοι σπολέμηση. Μα και αυτοί δεν ήταν αυτοί που ανεβάσαν τον Παπαδόπουλο αρχικά. Όχι, δηλαδή, Όχι δεν ήταν αυτοί. Δεν ήταν αυτοί. Όχι, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή mm -hmm. έβλεπαν ότι σκοτώνουν τον Γρυόριτο Λαμπράκι στη μέση του δρόμου. Αυτή η δημοκρατία τότε υποτιθέμενη, όπω είναι και σήμερα υποτιθέμενη, σκότωνε το λαμπράκι. Δηλαδή, τότε, τον Λαμπράκι τότε, όπω σκότωσε τον Φύσα σήμερα. Το... Αλλά ντάλλων και όλα μαζί. Δημοκρατία σκότωσε το λαμπράκι, δημοκρατία σκότωσε το Φίσα τώρα. Ούτε τότε σκότωσε η δημοκρατία, ούτε τώρα σκότωσε η δημοκρατία. Οι εχθροί τη δημοκρατία και τότε το παρακράτο που είναι ιδεολογικά συγγενεί με του σημερινού που σκότωσαν το Φίσα. Τα δε άλλα για την ιστορία. Ό,τι καλύτερο, αποχώρησε πριν το Πολυτεχνείο Παπαδόπουλο. Και γιατί αποχώρησε, Επειδή όπω υπονότη δεν θέλετε να σα κυβερνώ. Αποχωρώ. Και γιατί αποχώρησε το 73 και δεν αποχωρούσε το 67 και γιατί έκανε αυτό αφού δεν το ήθελαν τότε. Λεπτομέρειες τώρα στεκόμαστε και εμείς. Τι να κάνουμε. Αυτό έχει επικαιρότητα. επικαιρότητα. Πάντα είμαστε με την επικαιρότητα, είμαστε δέσμοι αυτή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτά, αλλά το λαός.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 Yeah. Ο Αποστολής yeah. Γεια σας καλημέρα Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω επιτέλους Γιατί? Επειδή σα ακούω τόσο καιρό και δεν σα έχω πετύχει ποτέ. Δεν έχετε καλό σημάδι. Αχ. <laughs> mm. Ήθελα να σα πω δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εναλλακτική θητεία. Το οποίο είναι ένα θεσμό που υπάρχει στη χώρα μα. Και υπάρχει και νόμο φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αλλά δυστυχώ ούτε προβάλλεται και αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν. Ποια εναλλακτική θητεία? Τι είναι η θητεία για του Ειριζέου που τα θέλουν όλα εναλλακτικά. Ακόμα πιο ακρίβο από το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι γιατί ούτε οι το πολύ διαφημίζουν. Και δυστυχώ απορρίπτονται οι περισσότερε αιτήσει. Τι είναι η εναλλακτική θητεία, θα μου πει. Ναι, ναι, είναι 15 μήνε δουλειά στο δημόσιο με, κανονικ... με χωρί μισθό φυσικά, με 230 ευρώ το μήνα περίπου, αντί για τη θητεία την κανονική που. του στρατού. Εκεί, ναι, ακριβώ. Και είναι για του ιδεολογικού αντιρρησίε και για θρησκευτικού λόγου κάποιοι. Δυστυχώ αυτοί που πάνε για ιδεολογικού λόγου. σιγά μωρέ. Απορρίπτονται. Σιγκάμωρε, πάμε, κάνουμε του τρελού σε 4-5 ραντεβού <συκλή> ότι παίρνουμε ψυχοφάρμακα και τέτοια. Η μόνη δυσκολία είναι να θυμάσαι τα ψυχοφάρμακα Αν δεν τα, τα παίρνει ήδη. Παίρνει ένα γιο τα 5, ένα γιο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 Ε Αυτό απλά δεν σου δίνει απαλλαγή. Τελείω. Πώ σπίει, αν πάρει το γιο 5 τέλειο σου. Έτσι αλλιώ άνεργοι, θα μείνουμε. Έχει, αλλιώ ανέργη. Παλιά, υπήρχε και ένα άνχο ότι μην πάρω για τα 5 γιατί δεν θα μπορέσει να δουλέψει το δημόσιο. Είπε δημόσιο. Τώρα δεν θα, θα μπορεί να δουλέψει το δημόσιο, πάρε δεν πάρει για τα 5. Ελλάδα ότι δεν είναι. Έλα καλά. Έχω παρατηρήσει ότι όταν είναι κάποιο σημαντικό γεγονό, α πούμε, στα mm -hmm. παιδιά που είχα σκοτωθεί στα Τέδαιι. Θυμάσαι έτσι, βιβλιοφωνία mm -hmm. του Δύφου Συγνώμη, βοηθονία του Φίστα. Έχω παρατηρήσει ότι διαφημίσει. Τα κανάλια, μέσα στον ίδιο χρόνο παίζουν πολύ περισσότερε φορέ από το που προκαθορισμένο. Αυτό πάνω απ' όλα είναι σεβασμό στη μνήμη του νεκρού και σεβασμό στην ενημέρωση. Αυτό για όσου σκόρπτονται για την ενημέρωση. Κυριολεκτικά θα να στη ζωή μου. Και γι' αυτό που είπα στου Ναράτσου, ότι υπάρχει μεγάλη συνοχή στην Ελλάδα, κοινωνική συνοχή, υπάρχει μεγάλη κοινωνική συνοχή Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δεν μου λε, έχει δει μια εκπομπή του Σκάι με ένα μάγειρα δυσαρείωνα. Ναι. Είδες πω μαγειρεύει με 50 ευρώ Περνάτε 5 μέρες την εβδομάδα Αλλά ένα γεύμα Δεν έχει 2 και 3 Κατάλαβες mm. Σε λίγο θα μα λένε μόνο την Κυριακή θα τρώτε Και θα είναι και εκπομπή Αυτό είναι το θέμα Πόσα άτομα θα φάνε με αυτό το παιδιντάρικο 4 Μόνο ναι. με την ανάπτυξη του Σαμαρά που έρχεται 24 θα τρώνε με αυτό το παιδιντάρικο όλο το μήνα Τα ρε που... Μη βρίζεις Έλα Έλα ε, Να σου πω η αποστολή Σε άκουσα που είπες Έλα. κάποια κουβέντα ε, Δε ε, άστονα ε, δεν πιάνετε δεν ήταν για σένα Χθε ο Ευαγγελάδο στην εκπομπή του είπε ότι τον αγορά σε ένα σπίτι θεωρείται επένδυση. Δηλαδή κάτι ανάλογο είναι να πάρει ένα σπίτι για τον παιδί σου θεωρείται επένδυση. Κάτι ανάλογο με το ομόλογο και τέτοια. Και αν δεν σου βγει επένδυση, το χάνει. Όπω και το ομόλογο και το μετοχή. Ναι, μαγά, το σπίτι το ίδιο είναι ομόλογο και μετοχή. Παίρνει επένδυση. Τι κάνει. Α, Επίσης, όχι, ανέμορφη μεν και μια οικογένεια μέσα. Το ξέχασα. Γιατί η αποκατάσταση τη ιδιού τραπεζική δεν ευνοεί του τραπεζίτε, του δανειολήπτε ευνοεί. Αμέ. Αυτό ακριβώ συμβαίνει. Αυτό ακριβώ όπω το είπε ο Πρωθυπουργό. Καημένοι τραπεζίτε δεν υπάρχει περίπτωση να ευνοηθούν με τίποτα σε αυτό τον τόπο. Είναι στι κατηγορίε εκείνε του πληθυσμού που βάλλονται. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Παρά λίγο να είχαμε και σήμερα το πρωί περιστατικό σαν το προχθεσινό. Σώθηκαν ευτυχώ η γιαγιά και το εγγόνι. Έχει, έχει μια αξία το μετά που πήγαν οι κάμερες τι καταγράφουν από τους γείτονες κύριε Παφέτους είχατε δει όμως ότι είχαν βγει έξω ναι, ναι ναι ναι όταν είχα έρθει εγώ βγαίναν έξω το παιδί πρώτο βγήκε yeah. και μετά από πίσω βγήκε και το ζευγάρι Καθίσανε έξω ήρθε η πυροσβεστική Έριχνε νερό, μπήκα και εδώ μαζί, βοήθησα λίγο. Οι άλλοι βγήκαν έξω κανονικά, αφού είσαι λίγο μάφησαι. Κανένα όμω δεν ευαθύνει, όλοι είναι καλά στην υγεία του. Mm. Με, με ψίχουλα, με λίγα με 40 ευρώ που παίρνει η Αγιά, με αυτά ζει το παιδί. Όλη η γειτονιά προσφέρει σε αυτού. Εδώ γύρω, τα περισσότερα σπίτια είναι χωρί ρεύμα. Και να πω, οι φωνέ που ακούμε ποπεί να παίρνουν αγανακτισμένο άλλον πολίτη, που αυτό εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει ρεύμα. Η περιοχή γενικά εδώ, κύριε Βαφιάδη, πάρα πολλέ οικογένειε που δεν έχουν ρεύμα. Μα αφού δεν δουλεύει ο κόσμο, πώ θα έχουν ρεύμα. Να έχουν ρεύμα όταν δεν δουλεύει. Τι μπορεί... κάνουν δηλαδή, Ραλιώδη. Πώ ζει πως πάνε... μια ολόκληρη περιοχή. Τα έξοδα του είναι τόσο πολλά που ούτε το φαγητό δεν μπορούν να βγάλουν. Η απορία μα είναι. Πώ ζείτε, Δηλαδή το να μην έχει ρεύμα είναι ένα σημαντικό. Τι θέμα. κάνουν, έχουν οργανώσει διαφορετικά τη ζωή του. Τι κάνετε. Πώ κάνετε. Δεν ξέρω αυτοί που ζουν, αλλά αυτοί το ξέρουν που έχουν χωρί ρεύμα. Με το κερί, βέβαια. Με το κερί. Και με τα κεριά ζεσταίνονται πολλέ φορέ. Και με τα κεριά ζεσταίνονται. 4-5 κεριά για να Στην εκπόμπη της πόπης της απανίδου Στο Σταρ βγήκε αυτός ο κύριος Δίπλα ήταν ένας άλλος και άκουγε Και κάποια στιγμή πήγε και αυτό στο μικρόφωνο ε, Ελάτε λίγο, ελάτε λίγο, είμαστε στον αέρα Ελάτε λίγο, αέρα, ναι, στον αέρα είμαστε ναι. Και συζητούσαμε όλες τώρα αυτό το θέμα το ότι ο κύριος Που φωνάζει από το πρωί, είναι ένα από του δεκάδε και ας... άνεργο χρόνια και δεν έχει ρεύμα. Και ρωτάμε, πώ έχετε οργανώσει τη ζωή σα αυτό το τελευταία χρόνια δεν έχετε ρεύμα. Πώ γίνεται, σα βοηθάει ο, ο κόσμο δίπλα σα. Βοηθιόμαστε ένα μεταξύ μα, αλλά ζούμε στην παρανομία. Είμαστε παράνομοι. Όλοι οι Έλληνε θα γίνουν παράνομοι. Γιατί το λέτε αυτό, παίρνετε ρεύμα. Ναι, άμπραυο, παίρνω ρεύμα παράνομο. Τέλο, εγώ ίδιο με το σύνδεσα, παράνομο είμαι μικρά νήλικα παιδιά Έχω, ναι, όχι, τα παιδιά μου είναι μεγάλα είναι, είναι 18, 16, 15 ζείτε όλοι μαζί όλοι μαζί Τα κεριά αναχήρας πώς, πώς, πώς γιατί είναι Είμα, <στοί> κοίτα να σου πω, είμαστε παράνομοι, είμαστε παράνομοι τέλος αυτό να σκεφτούν οι ίδιοι τα ίδια τα τομάρια οι πολιτικοί που κατατίσαν την Ελλάδα έτσι έτσι την κατατίσανε στη Ξεφτύλα, πώς, η αξιοπρέπειά μα έφυγε η ιδέα έχει ε, ε... εγώ από τον 90% Από το 2009. Ραλιό, Ρα... αν, αν έχει. Τι να βγάλω κάρτα για αν την ανεργία και τόσο. Τι να βγάλει κάρτα. Ποιο σουβάτζη έχει κάρτα. Πέσω στου χείρου από τους εδώ του πολιτικού. Ποιοι έχουν κάρτα. Οι σουβατζίδε, οι οικοδόμοι κτλ. Βγάζουν κάρτα. Γιατί να πάρουν 200 ευρώ τόσο ξεφτύλα μα κάνανε. Οι ξεφτυλισμένοι άντρε. Έξι φτυλισμένοι άντρε. Και αμέσω μετά ο δήμαρχο τη περιοχή είπε. Δύναργε, παίρνουν κάτι τα σε παρακαλώ. δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε. Εσείς έχετε καταγράψει του ανθρώπου που έχουν μεγάλη ανάγκη στο Δήμο. Του ξέρετε. Είναι γύρω στι 70 οικογένειε, οι οποίε δεν, οποίες δεν, ξέρω, δεν ξέρω, έχουν ρεύμα δήμο αυτή δήμο, τη στιγμή. Παραμεί τι είτε μόνο στο δήμο το δικό μα. Είναι τεράστια πρόβλημα 70 οικογένει. Αλλά τι πληροφορίε αυτέ τι έχω από τι κοινωνικέ μα υπηρεσίε. Ο Δήμαρχο Κορδελιού ήταν ο κύριος και βγήκε στο Μέγκα νωρίτερα και μετά από όλα αυτά να πανηγυρίσουμε διότι εξαιτία του μέγα συνδέθηκε το ρεύμα σε μία, σε μία, σε ένα σπίτι και ήταν και αντικείμενο είδηση αυτό. Πάμε τώρα στην συγκλονιστική ιστορία που αποκάλυψε χθε το Μέγγα με τη γυναίκα που ζει εδώ και δύο χρόνια σε υπόγειο στην Νίκη χωρί ρεύμα, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει 308 ευρώ στη ΔΕΗ. Το δράμα τη 66χρονη αυτή γυναίκα, που δεν έχει κανέναν οικονομικό πόρο, ούτε παίρνει σύνταξη, ευαισθοποίησε πολλού πολίτε που προσφέρθηκαν να δώσουν λύση οι ίδιοι. Τελικά, μετά την προφολή του θέματο και από την εκπομπή μα, Κοινωνία ώρα Μέγκα το πρωί, που μίλησε η γυναίκα αυτή για το δράμα τη, παρενέβει ο Υπουργό Περιβάλλοντο και η τη ΔΕΗ και επανεσυνέδεσαν το ρεύμα. Και τι καλός ο Υπουργό Περιβάλλοντος ο οποίος το είδε στο Μέγκα είδε τη μία περίπτωση γιατί υπάρχουν 700 στο κορδελιό και 350.000 συνολικά σε όλη την Ελλάδα είδε όμως μία περίπτωση στο Μέγκα και έδωσε εντολή και λύθηκε εκεί το θέμα για τη μία περίπτωση και αυτό έγινε ξανά ρεπορτάζ συγχαρετήρια στο Μέγκα, στον Υπουργό, σε όλους Εν ίδια ώρα η ιδέα ανακοίνωσε ένα τηλέφωνο, υποκρισία από την υπηρεσία τώρα. Ανακοίνωσε ένα τηλέφωνο, όποιο δεν μπορεί λέει να παίρνει εκεί τηλέφωνο για να μην του κόβουν το ρεύμα. Δεν ξέρει τα ακριβή στοιχεία, ιδέοι. Όλοι αυτοί που πάνε και ξυμεροβραδιάζονται στι ουρέε, δεν ξέρουν ποιο είναι, δεν έχουν. Όταν κόβουν το ρεύμα, δεν βλέπουν για ποιου λόγου το κόβουν το ρεύμα. Παρόλα αυτά, για να κάνει και αυτή το ευθέο επικοινωνιακόστε μέσα γιορτέ, αν μην έχουν άλλου νεκρού για να γιορτάσουμε όλοι χαρούμενα στα χαζοχαρούμενοι. Έστειλε έδωσε αυτό το τηλέφωνο του οποίου έγιναν αναπαραγωγή από όλα τα μέσα. Ενημέρωσης. Λαός ακολουθεί.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 Εκεί για αυτά, αυτά τα παιδιά του, του ΕΣΟΥΡΟΥ, κάνα mobility παίζει. Μπα. Εκεί παίζει το πιο στασιμόλητη. Δεν πάει άλλο. Στασιμόλητη. Ποιο στασιμόλητη πεθαίνει. Τι mobility. <laughs> στασιμόλητη. Αλλά έρχεται η σειρά του, αποστόλη μου έρχεται. Ναι. Έρχεται, ναι. Νέο... Αργή λίγο. Έχει αργοταμία, μάλλον. Πολύ έχει αργήσει η αποστόλη μου, αφού είναι όλοι κανένα πεδάτη. Αφού είναι κανένα πεδάτη αποστόλη μου. Πού είναι το ένα εκατομμύριο άνεργο, τους βλέπεις πουθενά? Να κάτι, και αυτή η κοπέλα, η Άννα Μισέλ είναι γιατρός μήπως. Η Άνα Μισέλ η Άνα Μισέλ είναι για γιατρό, δεν είναι γιατρός. Έλα Αποστόλη. Έλα. Έλα, άκουσα αυτό το που λέει, θα τους πεις ο Αυγή. Και λίγα κάνουνε φιλαράκι, και πολύ λίγα κάνουνε. Ρε να σε ρωτήσω, αυτοί οι σχολικοί φύλακες, γιατί είναι τόσο χάζει; γιατί δεν πάνε να πούνε εκεί πέρα να το γυρίσουνε σε δεσμοφύλακες, αφού έτσι κι αυτοί, θα βγάλουν εκτός νόμου και τη λογική. Άρα όλοι μέσα θα πάμε. Άρα κάπου θα χρειαστούνε. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Α, μάλιστα θα πέτυχα. Επιτέλους, είναι ο πόντιο ο Κώστας. Ο, Νίκο. Ο Πόντιος ο Κώστας. Ωραία. Από τον Νίκο που παίρνω τηλέφωνα αυτοκίνητα. Για πείτε μου. Να σα πω. Μ ναι, μου είχε πει ο Νίκο κάτι είχα τα αυτοκίνητα και θέλατε κάτι απλά, βιολογικού, κάτι μου αυτό. Τι έλεγε? Για βιολογικού, για απλά. Για βιολογικού, κάτι... ναι, βιολογικού. Θα... Εσεί πουλάτε βιολογικά. Εγώ κάνω. Ναι. Το κάνετε βιολογικά, βιολογικά το που λέμε. Πόσο πάει. Για βιολογικό αναλογος, γιατί είναι γιατί γιοταχύ... Το... Τι κόρσα αγαπητέ Πόρσε, καγιέν, όχι κόρσας. Α, το καγιέν. Το καγιά που είναι σαν το πιπέρι το καγιάνα, αλλά σε αυτοκίνητο. Διελεισάκε επι στη σακούα πολύ βαθώς. Έρχομαι από μακριά. Θέλετε για όλο το αυτοκίνητο. Θέλετε και πάω για πολύ ουρανού. μακριά, είμαι μέσα το πασό κάτι. Τι θέλετε; Το αυτοκίνητο για ουρανού, τα σίδματα, τα πατόματα. Για ουρανό, όλο το αυτοκίνητο θέλετε. Ναι, και ουρανός. Ναι, εντά τα πάτα, τα πάτα για όλο το αυτοκίνητο μέσα είναι 80 ευρώ. 80 ευρώ καλά είναι. Καλά είναι, δηλαδή δεν είχαμε ένα πάρουμε το σούπερ μάρκετ, αλλά 80 παλιο ευρώ να τα ρίξουν να καφάρισος τα μάξι Ωραία. Ωρα. μου μιλείτε. Ναι, ναι. Καλό λέω, καλό λέω. Ωραία. Πω, Βρήκατε το, το επάγγελμα και... το πιο χρήσιμο στην κρίση πάντω, ναι. Και πώ πάτε, πάει καλά το μαγαζί. Δόξα ξέρω το φω, κοιτάξτε. Τι έρχονται και πλέον βιολογικά, δηλαδή, Κοίτα να δει, κρίση σου λέει μετά, βέβαια. Και μάτισκαί και τα βιολογικά. Κάνω, Έχετε και ζαζαβατικά, βιολογικά. Τι Συμβατικά έχουμε, λέω, αυτοκίνητα. Συμβατικά. Α, συμβατικά. Ναι. Εγώ δεν πουλά. Δεν πουλά, μόνο καθαρίζεται. Καλά θα συνοηθώ εγώ με τον Νικόλα. Ναι. Απλά ξέρετε τι θέλω να γίνει καλή δουλειά. Γιατί έχει κάτι αίματα στο Πορ Αχ, ah, oh, με τα αίματα έχουμε θέμα. Με γιατί. Με τα αίματα θα έχουμε θέμα. Γιατί το αίμα, δεν ξέρω γιατί είναι γανασαλικές, ο οποίο αραιώνει αλλά δεν έχει 100%. Δεν φεύγει. Εκτός αν είναι φρέσκο. Φρέσκο είναι, φρέσκο είναι. Και είναι και ξένο, αλλά δεν έχει μεγάλη αξία. Θα καθαρίζει εύκολα. Μού προκώστε να δουλεύετε εκεί που δουλεύετε. Δουλεύω εκεί που πάρκι, δουλεύω, ναι. Εκεί που άπράβι. Εγώ αμέσω κατάλαβα εκεί που δουλεύετε. Και τι γίνεται. Ε, άμα δεν μπορείτε, για μάχε στη δουλειά. Για να μάθετε εκεί πέρα και έχετε χώρο, ή έχετε πάρκι γαρά. Εγώ μπορώ να έρθω να το κάνω στον χώρο σα. Ο πακινγκ καράζ, όλε τι εκεί και καλώ το καράζεται κάνουμε. Εντάξει. Στο χώρο. Σας. Έχω, να, στο χώρο μου ακόμα καλύτερα. Πρωτιμώ. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ. προτιμώ για να έχω και τι ανέσει. Φέρτε εσεί τα εξαρτήματα, εγώ βάζω το χώρο. Πόλο από πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, για χαρά. Μάστε καλά. Άσουμε φίνα. Βιολογικά το. Το από, από Γενάρη θα είναι καλά. Χρωστούγεννα είναι και τώρα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λαός. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπάδοπλου. Γεια Το 1967 μια ομάδα αξιωματική κάνανε το παρξικόπημα σωστά και δεν φοβήθηκαν. Σήμερα λέμε για τα Δοκεμβριανά. Εσύ θα πούσεις για το 1967. Ούτε την μοναρχία φοβήθηκε. Το 44, θα πούμε. Ούτε τον εμφύλιο. Πρόσεξε να δεις. Σε 7 χρόνια ο ελληνικός λαός έζησε. Μη δεν ανεργία. Δεν είχαν εχλωθεί ούτε ένα ευρώ. Τώρα οι δυσημερινοί στρατιωτικοί που έχουν γίνει σκουλίκια... Από του πολιτικού τι πρέπει είναι να κάνουν, ξέρει τα κάνω Να σου πω εγώ. Θα... Δεν μου το έλεγε τόσο καιρό ότι είσαι χουντικό. Πρεά έχουμε είναι... μιλήσει φουρντικός. και τρει φορέ. Δεν είμαι, οι καταστάσει μα. Ποιε καταστάσει, παιδί, αυτέ είναι οι δικαιολογίε. Καταστάσει, τα ξέρω, ναι. Καταστάσεις έχει μολυνθεί το τηλέφωνο, κολόγερα. Τα σωστά. Άι, σε από το χάμπι, θα μιλήσουμε κιόλα. Το είπα, Δεν ξέρω τίποτα. Γεια.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 εκατό πρωτοκόμα η Χρυσή Αυγή. Άρα για να το λέω ο δεν είναι έγκυρος. Ο Τριανταφυλλόπουλος δεν έβγαλε την προκήρυξη που ανέλαβαν την ευθύνη για τους Χρυσή Αυγήρες στο Ηράκλειο. Ναι. Αποδεικνύεται μετά από αυτό ότι είναι έγκυρος. Επειδή είσαι μέσα στα πράγματα ξέρεις περισσότερα από εμάς του πολίτες, οι δημοσιογράφοι... Α, θα τώρα... πιστέψεις εμένα τώρα τόσο Α? Το γνωρίζετε περισσότερα. Εγώ δεν βλέπω κάποιον αρχηγό να μπαίνει μπροστά, να βάζει πλάτη. Με ανησυχεί αυτό. Ποιον αρχηγό περιμένει να μπει μπροστά να βάλει πλάτη. Κανέναν, ούτε Τσίπρα, βλέπω. Έτσι πω ε... βλέπει τον τσίπρα Λε να είναι ένα αρχηγό που θα μπει μπροστά να βάλει πλάτη. Ούτε είναι θα... αυτό που σε εμπνέει στο τσίπρα Τίποτα. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά μα και εμεί θα καούμε ζωντανή το ολοκαύτωμα. Μ' αρέσει που θυσιάζετε Τσέφαλα τα παιδιά σα. Άντε με το καλό, καλό αποκαίδη. Θα, θα σα το... ανάψουμε το Πάσχα γερνή.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 Τι οποίε συντάξει αυτέ τι έκοψε ο Σαμαρά από το Μάρτιο. Και τη ρωτάω ότι ψήφισε στο 2012. Μου λέει: Δεν θυμάμαι. Έναν τόνο που λέει: Δεν θυμάσαι. Το Σαμαρά ψήφισε. Και τώρα άκουσε ότι ο Σαμαρά θα του δώσει σύνταξη 170 ευρώ. Πάντω και Τερο... εγώ, ψήφισα το Σαμαρά, δεν θα ήθελα να το θυμάμαι την άλλη μέρα. Καλά είπα <ΛΗ> Λοιπόν, και είναι έτοιμη να τον ξαναψηφίσει. Τη είπα σε λίγου μήνε που θα γίνουν εκλογέ, πριν φύγω για να πάω να ψηφίσω κι εγώ, θα την κλειδώσω. Δεν μου λε κάτι, τι είπε λέει αυτό ο Βαξεβάνης Τι αυτό ότι ο, ο Άδωνη το βράδυ να μου ψηφιζόταν αυτό για τα φάρμακα ήταν σε σπίτι ή Δεν πιστεύω, αυτό εκείνο ο Καλά, ο επαναστάτη. Καλά, έχει ξεφύγει ο Βαξεβάνη. Δηλαδή, αυτό πια ρίχνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα, έλεγα. Λάσπη στον ανεμιστήρα, ναι. Ακριβώ, να το καταγγείλετε αύριο το Βαξεβάνη. Εντάξει. Να, πάλι και από εδώ. Ποιο είναι? Αποστολή μου, γεια σου. Έλα, τι έγινε. Το καινούριο Βρυσσίδη το ξέρει. Αυτό που παίρνει το οικογενειακό πολύ μ' αρέσει. Με ένα τηλεφώνημα τσουπ, όλη η οικογένεια εκτονώθηκε. Μίλα. Το καινούριο το Βρυσσίδη το ξέρει. Τώρα δεν λέμε στον Αλονίσο Μαλά. Λέμε είσαι Μανώλη, σημείωση καυσή. Ντροπή. Ναι. Είναι άδικο για τόσου άλλου. Λέε, αι. Ο άδικο εξανίστανται και μόνο στην ιδέα. Ως ο Μαράς την να πει Εντάξει έχεις δίκιο αλλά Ο Στουρνάρας ας... <σίλει> κρίμα είναι Α ναι ναι ναι Αποστόλη με έχεις Δεν με έχεις πιάσει απλά διάβαστη Δεν μπορούν να πω τίποτα <Συκλειά> Αν η μακροχρόνια βαθιά ύφεση γονάτισε τη χώρα Για να άκαμψε θα την ξαναστήσει τα πόδια τη. Και αυτό δεν είναι μακρινό μέλλον αυτό Αρχίζει ήδη Δεν έπαιδε μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να τηθείς αναλόγως Άντε λοιπόν βάλεις τα πολύ καλά σου και έλα Εμείς όμως όπως έχουμε δεσμευτεί δίνουμε τη μάχη ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών πλήρης απελευθέρωση των πληστηριασμών γιατί η αποκατάσταση τη Υγιούς δεν ευνοεί τους τραπεζίτες Αν μας από εδώ